Σας μιλάει ο κυβερνήτης αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο? Καρβουνό? Άμε Επόμενη στάση, άγαλμα Βενιζέου". Επόμενη στάση, Αγία, Αγία, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, παπάθου. Καλαράκι ομαλά, έξοδο μπρο δεξιά. <Τι> Επόμενη στάση, βούλγαρη. Μπαόκι, προσοχή στο φαντάκι, μεταξύ παγωνιού και πεζουλιού. <Τι> Επόμενη στάση, νεάπορ. <Τι> <με> <Τι> Πουγάτσα με σκαλί του γρού μπροστά. Πρόνο ανόδου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα. Αυτό θα ισχύσει σε πόσο έχουμε σήμερα, 14, σε 16 μέρες α, α, Ανοίγει το μετρό, Θεσσαλονίκης Το είδα, το είδα. Κάναμε μια συντήρηση. Λέει, στάση παπάφι με μια άλλη θυμάμαι, κάτι έγινε. Δηλαδή, ακόμα δεν αρχίσαμε, είχε ένα τι θέμα. Συντήρηση. Κάτι θέμα υπήρχε εκεί. Κάτι Μα δεν λειτουργήσε. Συντήρηση κάπου δεν λειτουργεί κάτι. Πού δούλεψε, α πούμε, για να χρειαστεί. Κάπω σκουριάσανε. Ξέρω εγώ τώρα. Τόσα <laughs> χρόνια. Τόσα χρόνια είναι κάποια έτοιμα. Είναι από τον Κούβελα αυτά, από τι τρύπε του Κούβελα. <laughs> Έχουμε λοιπόν μετρό, θα έχουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη παράσταση που θα κάνει εκεί, κάπου λε Γενάρη, δεν θυμάμαι τι έχει πει. Ναι, θα έρθουν να σε δουν με, το, με μετρό. το μετρό. Τι ωραία. Εγώ ξέρω που παίζω. Δεν ξέρω αν έχει τάση μετρό εκεί που παίζω. Αυτό είναι το θέμα. Κάτσι θα... να ανοίξει <laughs> τώρα. Αν έχει υπηρετή, δηλαδή να κάνει μια γραμμή. Θα είναι. 50 χρόνια το περιμένουμε. Πάντω χθε ξεκινήσαμε με Θεσσαλονίκη, επειδή χθε ο κύριο Ταϊκούρα παρουσίασε το λογότυπο. Εξαιρετικό. Και σένα, το πληρώσαμε, ε. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα δώρο. 30.000 Εντάξει. Άξιζε όμω. Νομίζω <laughs> είναι και λίγα. Και λίγα είναι που νομίζω το έχω σαν του σειρά αυτό στο Word, άμα το πατήσω και το κάνω εκτύπωση. Ε, ναι, εντάξει. Που, εντάξει ναι, το έχω μάχ αγοράσει το Word, δεν το έχω σπασμένο. Αλλά 30 δεν μου κάνει. Toso, νομίζω το πήρα 15 toso, ευρώ. Αυτό περιέχει μέσα το βυζάντιο και το περιέχει μέσα και δεν το έκανα zoom. Ε. Δεν το έκανα ζουμ να δω αν εμπεριέχει. Δεν θα έβλεπε εμπεριεχόμενο. Εμπεριεχομένω. Έτσι λένε αυτοί ότι. Πώ Είστε... το λένε αυτοί. Θα ακούσει το σταϊκούρα τώρα. Είπε αυτό το πράγμα τη βλακεία. Περίμενε. Έχουμε πολλά ηχητικά. Θα σταθούμε <laughs> λίγο σε αυτό το θέμα γιατί έχει να ενδιαφέρον. Καταρχά, ο Αρμόδιος υπουργό. Το ζητούμενο ήταν η δημιουργία μια ταυτότητα που θα προσδώσει σε ένα υπερσύγχρονο έργο την ιστορικότητα τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδυάζει την παράδοση. Με την μοντέρνα αισθητική και λειτουργικότητα. Με το μετρό η πόλη αποκτά μια από τις πιο σύγχρονες υποδομές μεταφορών στην Ευρώπη και την ίδια στιγμή αναδεικνύει το μεγαλοπρεπές παρελθόν της. Με γνώμονα τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στη σχεδίαση και την εφαρμογή οπτικών ταυτοτήτων δημιουργήθηκε το λογότυπο που βλέπετε εκπληκτικό. Απίστευτο. Το λογότυπο που βλέπετε δεν ξέρω είναι, το έχετε δει όλοι. είναι ένα μη μικρό μη ε, μέσα σε ένα κύκλο το οποίο όμως μικρό μη αν το δεις λίγο από τα αριστερά είναι και κεφαλαίο μη ταυτόχρονα. Τι Α, λες. Ανάλογα πώ το το δεις. Α δεν το είχα προσέξει έτσι. Ναι. Α, και για πες. Δες το και με αυτή τη ματιά. Ναι δεν το έχω. Ε, γι' αυτό αξίζει. Αυτό τώρα, αν το έκανα εγώ θα Ένα μη, μη, Μετρό. Ένα... Και άλλα σημαίνει. Μη. Ναι, πολλά, πολλά. Ναι. δεν τελειώνουν τα μη που ναι. μπορεί να σημαίνει. Αλλά εδώ, όπω είπε ο κύριο Σταϊκούρα, αναδεικνύεται η τη ιστορικότητα τη πόλη με αυτό το μη το μικρό και η παράδοση τη πόλη με αυτό το μη το με, μικρό. Μικρό, μικρό, μικρό, μικρό, μικρό ναι. μεγάλο. Εννοώ, ναι. η οπτική. Το, Ανάλογα. Το πάνω, ναι. Μέσα σε ένα κύκλο. Ναι. Ο κύκλο είναι το τούνελ του μετρό. σημαίνει ο κύκλο κάτι. Αν το, το, το τούνελ δεν είναι κυκλικό, το κάτω ημικύκλιο, κάτω, κάτω καμάρα. Κυκλικοί, ναι, κυκλικοί, και κλικά και η Εκεί ενώ θα μπορούσε να το παντρέψει. Δεν ξέρει εσύ τώρα, δεν θα πετάγεσαι. Θα δεν θα πετάγει ο καθένα. ξέρω. Μάλλον εντάξει. Πετάγει το καθένα και λέει ότι είναι αυτό. Τι. Ξέρω, σου ξέρει ό, και αυτό. Αν <laughs> <laughs> είναι δυνατόν. <laughs> Άκου τώρα, εμπεριστατωμένη δεύτερη Α, ανάλυση του Σταϊκούρα. Νόμιζα, έτσι μιλά. Το πεζό γράμμα μη. Μα. Μαλά. Αποτέλεσε μια προφανή επιλογή. Ώστε να παραπέμπει άμεσα στο μετρό αλλά να διαφοροποιείται από το κεφαλαίο μη μα μαλά. το οποίο χρησιμοποιείται ευραίως σε διάφορες παραλλαγές σε όλο τον κόσμο. Απλοποιήθηκε το βυζαντινό πεζό μη μα μα μαλά. ώστε να συνδυάζει την αυθεντικότητα με τον καινοτόμο χαρακτήρα που θέλουμε να χαρακτηρίζει τη νέα ταυτότητα του Μετρό Θεσσαλονίκη. Έλα μου! Με τον τρόπο αυτό επετέφθη η καθαρότητα και η αναγνωρισιμότητα που απαιτείται Τι λέει? Μαλακίες. Σε ένα σύγχρονο σύστημα μεταφορών Ως το λογότυπο να είναι ευανάγνωστο και εύχριστο σε κάθε του χρήση Ποιος πέθανε Το τελικό αποτέλεσμα συμπερασματικά αποτελεί μια αρμονική ισορροπία Είμαι lost in translation Μεταξύ της ιστορικής έμπνευση και της σύγχρονης αισθητικής Και αποδίδει τη δυναμική της κίνησης και της πρόοδου Καταπληκτικό Πόσε παπάντζε μπορεί να πει κάποιο για να περιγράψει ένα μη μικρό. Αυτό είναι για να αυτό... περιγράψει δηλαδή... ή για να δικαιολογήσει 30 χιλιάρικα. Δεν ξέρω. Όλο αυτό ε, μαζί το πακέτο. Να. Θα σα διαβάσουμε τώρα, έτσι χαλαρά, την ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων Θεσσαλονίκη. Ανάλιστα. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Σύλλογο. Πολλ... Τα λέει όλα, οπότε θα καταλάβει και ο κόσμο, όποιο δεν έχει τη δυνατότητα να τη διαβάσει. Ο Σύλλογο Τάδε έλαβε το Φεβρουάριο του 2024. Φεβρουάριο Από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό το έγγραφο τάδε προ ενημέρωση των μελών σχετικά με το διαγωνισμό που αφορούσε το σχεδιασμό του λογότυπου για το μετρό Θεσσαλονίκη με ημερομηνία τελική κατάθεσης των πορτάσεων 22 Απριλίου του 24 yes. Πολύ σωστά. Η εταιρεία απευθύνθηκε στου αρχιτέκτονε. Φτιάξε κτλ. Και, και με αμοιβή για το πρώτο βραβείο στο συγκεκριμένο διαγωνισμό το ποσό των 8.000 ευρώ. Oh, yeah. Ωραίο μέχρι στιγμή. Το 8.000 σε τέτοιε περιπτώσει μπορεί να ακούγεται και λίγο χαμηλά, όμω, γιατί. Υπάρχει μεγάλο αέρα σε αυτέ τι εταιρείε, στι ιδέε, δεν πληρώνονται οι ιδέε κτλ. Τέλο πάντων, ο Σύλλογο, υποστηρίζοντα αυτή τη διαδικαστική διαδικασία, στείλει έγκυρα σχετική ενημέρωση στα μέλη του, ώστε το μετρό τη Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα λογότυπο αντάξι των προσδοκιών. Ένα μήνα μετά και 12 μέρε πριν την προθεσμία ολοκλήρωση του διαγωνισμού, η εταιρεία Ελληνικό Μετρό ενημέρωσε για τη ματέωση mm. του πρώτου αυτού διαγωνισμού, χωρί επεξήγηση των λόγων τη ματέωση και χωρί συχνοσεβασμού, όπω λένε <laughs> οι αρχιτέκτονε. Για συναδέλφου που είχαν εργαστεί σύμφωνα με τη διακήρυξη που είχε σταλεί. Πάει ο πρώτο διαγωνισμό. Τον ξεκίνησαν πάει. μόνοι του, τον τελειώσαν μόνοι του. Γιατί υπέρχε χθε ο Σταϊκούρα, βιαζόμασταν. Τον ξεκίνησαν Φλεβάρι, δέκα μέρε πριν τον Απρίλιο, το σβήσανε. Έρχεται δεύτερο μετά, όπω λέει εδώ ο σύλλογο, έγινε ενημέρωση ότι το ελληνικό μετρό προκήρυξε δεύτερη διαγωνιστική ανοιχτή διαδικασία με την πρόσκληση και με αμοιβή 30.000 ευρώ. Mm -hmm. Τώρα τι άλλαξε και από Θα γινόταν 30.000, κανεί δεν το. Μήπω γινόταν μόνο ο πεζόδο, εδώ είναι κεφαλαίο. Και όχι, όχι δεν δε μπαίνουμε. Εδώ Ά, είναι δεν η μπαίνουμε. διαδικασία, α, δεν είναι. Δεν δε όριζε, λέει λογότυπο, ξέρω εγώ. Στο δεύτερο διαγωνισμό, όλε οι συμμετοχέ απορρίφθηκαν από την εταιρεία. Τι άρεσε τίποτα στην εταιρεία. Ε, καλά, είναι ότι πληρώνει παίρνει όμω κιόλα. Α, μετά από τι 90.000 επιλογέ. 30.000. πάλι αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονε, ξανακάνανε. Ναι, δεν κάνουν καλή δουλειά, λυπάμαι. Ωραία. Με, με αυτή Μπορώ να μεθόδοβ... πάρω κάλτσα και τη λαϊκή Θα με βγάλει το ίδια χρόνια που θα με βγάλει η επώνυμη Οκ okay. Συνεχίζω ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Με αυτή τη μεθόδοση και με τον ισχυρισμό της Σε μικρό χρονικό διάστημα ανοίγει τις πόρτες στο μετρό επιλέχθηκε με απευθείας ανάθεση, η εταιρεία Marketing and Media Services Μον ή και με αμοιβή 30.000 Είδαν και από είδαν δηλαδή στους φορείς, Το κράτος και οι υπόλοιποι και το μετρό Αφού δεν. Πώ. Δεν γίνανε. Τα Το αναθέτουμε. Ε, τέξτε, Με 30.000. Μήπω έχει συγκεκριμένη διάταξη ότι αν δεν ευωδώσει ο διαγωνισμό, πάμε σε απευθεία ανάθεση. Δεν το ξέρω. Ενώ μην πω να υπάρχει και αυτό. Ναι. Το πάρετε πώ κάνει την πολυκατοικία η συνέλευση. Μετά την τρίτη συνέλευση αποφασίζουν όσοι παρευρεθούν. Ναι. Έτσι. Και στην Ισία το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό. Δόθηκε σε αυτή την εταιρεία, καταγγέλνουν κι άλλα οι αρχιτέκτονε ότι είχαν δουλέψει οι αρχιτέκτονε. Δεν μα το είπατε και πώ από 8.000. Ο ίδιο φορέ για το λογότυπο το πήγε με τα 30.000 διαγωνισμό. Ακυρώνει όλε τι. Καμία δεν του άρεσε, ρε, παιδί μου. Θα δοθήκαν εκεί πέρα φαντάζομαι δεκάδε αν όχι εκατοντάδε συμμετοχέ θα υπήρξαν. Καμία δεν άρεσε. Δεν ξέρανε. Δεν όλες. Ξέρανε ότι είναι από άριστο ο διαγωνισμό. Και το άριστο το πληρώνει. Για κάποιου λόγου. Το πληρώνει ωστόσο γιατί πρέπει να είναι ευχαριστημένο και άριστο. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στην απευθεία ανάθεση. Μπράβο. Και αυτή η εταιρεία. Η απευθεία έφεξε... ανάθεση τι κάνει. Τι κάνει η απευθεία ανάθεση. Λιτώνει οι γραφειοκρατίε. Λυπάμαι πολύ. Ελλάδα 2.0. Να είχα εγώ τι βλακίε, να περιμένω του διαγωνισμού. Πότε θα κάνει ο ένα, να υπογράψει ο άλλο. Πού να είναι η επιλέξη. Αντί να επιλέξει. Τώρα όλα ωραία είναι και πρέπει να. Έχει ο υπουργό χρόνο και αυτά. Έλα, υπουργό μεταφορών είναι. Έχει να προσέξει μην πάει το μετρό στη γραμμή του ΙΣΑΠ. Από... Ή μην πάει, ξέρω εγώ, το μετρό ξαφνικά στο τραμ. Ξέρω εγώ, έχει να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να κοιτάει διαγωνισμού. Σε αυτό που λε, και παρένθεση από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργό είχε να σκεφτεί ότι στο μετρό του Περιστερίου είχαν βάλει κουβάδε χθε. Mm. Όχι έναν και δύο, καμιά κουσαριά κουβάδε γιατί έσταζε. Έσταζε νερό. Μήπως ήταν όχι, ήταν στομπ. Μήπω ήταν Α. η βροχή. Αυτή η, βροχή. η βροχούλα η υποτιστική που έριξε. Ναι. Έσταζε όλο το μετρό. Και βάλανε κουβάδες, μπλε και κόκκινο σε σειρά, σε διάταξη Και αυτά τα, τα μην πατάτε Γιατί έχει νερά που όταν βάζουν τα κατά Κάτι ναι, ναι, ναι, ναι. τριγωνικά που βάζουμε Slipper one wet Πώς, <laughs> Τώρα, εγώ δεν βρίζομαι <laughs> <Σημαντικά>, <laughs> καντικά, Εγώ τα λέω <laughs> Λοιπόν, και έχει να λύσει και αυτό Καλά έχει, πολλά Και δεν βάζανε γαλότσες Όποιος <laughs> κατεβαίνει τις γαλότσες, όπου να βάζει και να έχει να περπατήσει Και όσο πάει η Στάθνη, Πώ θα πάει Πάνα την γαλότσα θα πάει Θέλω να πω ότι επί Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα κόμμα που κυβερνάει χωρί αντιπολίτευση ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε τι γίνεται, όλε οι διαδικασίε κρύβουν ένα τέτοιο ιστορικό. Σαν αυτό που μα περιέγραψε εδώ ο Σύλλογο Αρχιτεκτώνων. Το 49% υπάρχει βαθιά στο DNA το μέσα. Ξέρω. Τον έχω έξω και κάνω ό,τι θέλω. Αυτό θα πρέπει να πει για τα επόμενα τρία χρόνια. Δεν και και ξέρω. Αυτό το λογότυπο, το οποίο ακούγοντα το δημοσιογράφο του Open mm. σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε πάρει πληροφόρηση, θυμίζει αυτό που σου πάγω πριν. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα είναι γεγονός σε λίγες ημέρες κυρίες και κύριοι και σήμερα αποκαλύφθηκε το λογότυπο. Και σύμφωνα με τους αρμόδιους ένα λογότυπο το οποίο συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον και είναι εμπνευσμένο από το Βυζάντιο μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ένα πεζό μη από τα βυζαντινά χειρόγραφα μέσα σε ένα κύκλο που προήλθε από το σχήμα των δίδυμων σειράγκων. Είναι <Τι> αυτέ που σειρά Άλλο είναι το θέμα. Γιατί πρέπει ντε και καλά το μετρό τη Θεσσαλονίκη να έχει κάτι από το μετρό τη Νέα Υόρκης. Α βάζω αυτό. τα ποντίκια, άμα θέλει να θυμίζει τον μετρό τη Νέα Υόρκη. Τα ποντίκια θα τα έχει έτσι κι αλλιώ. Γιατί να θυμίζει ό,τι κάνει στην Ελλάδα, γιατί να έχουμε παραπομπή σε κάτι που γίνεται αλλού. Τι είναι αυτό. Ε, γιατί στήριζε την Καμάλα, και πρέπει με έναν τρόπο να στηρίξει. Τώρα να φανεί ότι δεν θα. τον μετρό τη Νέα Όχι, ο, ο... ο... Κούλη. <Compass> και, και γιατί είναι ε, αυτό. Πρέπει να δείξουμε το... τη στήριξη στον Τραμπ Νέι Ορκ και πώ το μικρό μη παραπέμπει και συνδέει το παρελθόν και το παρόν της πόλης. Πώς το μικρό μη συνδέεται με ε, την κοίταξα, ιστορικότητα της πόλης. δεν είμαστε από την πόλη και δεν ξέρουμε. Μπορεί δεν να υπάρχει είμαστε, κάποιο κρυφό. Ε, συνέχεια. πηγαίνουμε, ναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο Τι κρυφό. Το μη το μικρό. Inside, ας πούμε, joke. Τι λένε μη. Ενσωτερικό αστείο. Λου. Α, yeah. Αν ήθελα αν να κάνω, να βάλω ένα παχύλου. λου. Μα, δεν είναι δύο λου το μη Όχι. Ε, είναι. Το μη είναι δύο λου, κολλητά. <σχει> άμα αυτή το η εκδοχή, αν την ακούσει τα κούρσα, θα, θα την ζητήσει τώρα από σένα. 60, θα γιατί... Το βάλαμε. Δεν έχουν θυμίζει <σχει> λίγο <λέγω>, εσάς <θεσσαλονίκη, σχει> και είναι δύο λάμματα. Από <σχει> ένα τρίγωνο πανοράματος, Αν θες να είσαι μέσα στην πόλη, Βάλει ένα τρίγωνο. Ξέρω εγώ. Βάλτε το λευκό πύργο ανάποδα. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ανάποδα, τι θα Ό,τι Γιατί να ο από πάνω. το από κάτω. θα την και να από κάτω και καλά είναι. Το συγκεκριμένο μήνε και η καμάρα. Να μου το πει όμω. Δεν το λένε. Εδώ θέλανε τα λάμβα και η Είπε όλα αυτά που ακούσαμε στα οικούρα. Ήταν πάρα πολλά έτσι. Η ιστορικότητα, το βυζάντιο όπω προκύπτει. Το βυζάντιο. Προκύπτει. <σχυρ> το βυζάντιο. <Και> γιατί <σχυρ> δεν, να προκύπτει δεν, δεν το βυζάντιο. Γιατί να προκύπτει το βυζάντιο. Γιατί να προκύπτει το βυζάντιο. Μήπω υπάρχει στο βυζάντιο το γράφαν έτσι. Όχι για μετρό η Κωνσταντινούπολη. Ο Ισλαμιανό το είχε κάνει. Ήταν μπροστά του. Μην κοιτά τώρα που γύρια και πάμε πίσω. Ναι, ναι, ναι. Είχαν φτιάξει από τότε μετρό. Πήγαναμε τα κάρα από κάτω. Κατάλογα. Το σέρνε το σειρμό. Οι vegan διατροφέ από τότε υπήρχαν. Ο Αλογροπόντικα έσκαβε τότε, όχι ο σ... Μετροπόντικα. Καλά, πέμπτη, έτσι. Απέμπτη δικαιολογείται. Εγώ τι θέλω μπορεί να λέω. Ναι, ελευθερία. Ναι, είναι είναι μια στιγμή λευκρινή. και μέρα ελευθερία. Ναι, ναι, ναι, όχι. Σήμερα μπορεί. Τελειώσαμε με το μετρό. Πολύ ωραίο το σήμα. Άντε να γίνει <laughs> και πραγματικά άξιζε. Πάντω, βλέποντα το τώρα δημιουργεί και ένα τσουτσούνι ανάποδο. Ε, μέσα στην ανάποδη καμάρα του Μι και αυτά. Φτιάχνει ένα, ένα, ένα μικρό έτσι παίο, Χωρίς Φαλικό σύμβολο. Φαλικό θέλω. σύμβολο, χωρί όρχη. Δεν λέω, αλλά μπορεί να το μεταφράσεις και έτσι να Ωραία. αντιέρχεται θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια ανάλυση ο Κώστας Ζουράρης μια τέτοια ανάλυση άνετα ναι. γιατί και ο αυτό αυτός καθεαυτός είναι ένα φαλικό σύμβολο να και από κάτω είναι και δύο στήθη είναι ένα πέος που μπαίνει ανάμεσα σε δύο στήθη αν αφαιρέσει το μη το κρατήσει σαν περίγραμμα αλλά δεν, δεν το διαβάζεις αν μη διαβάστε το άσπρο, όχι το μπλε <laughs> είναι ένα πέος ανάμεσα σε δύο στήθη το οποίο με τη walk agenda εγώ θα το απα Καλά, τραμ. Αυτό τώρα έτσι είναι Όχι, τρα... δεν υπάρχει λόγο κατζεντάκι. Τελειώσαμε. Όταν πάει, πάει, αυτό ήταν. Ωστόσο, είναι εγώ θα έλεγα, το σήμα τελικά. Okay. Καταλήγοντας. Βάλουμε τελεία εδώ. Ναι. Μπαίνει εδώ τελεία. Τελείωσε. Okay. <σφυρή> λοιπόν, ολοκλήρωσε. Ήθελα δύο-τρία κουνήματα ακόμα, αλλά μπαίνει. Δεν έχουμε παρακάτω για να ακούσουμε τι ακριβώ χώρα είναι η Ελλάδα. Ακούω διαρκώ την ίδια συζήτηση κάθε πράγμα που κάνουμε. Ότι η Ελλάδα πληρώνει λιγότερα από άλλε χώρε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, η Ελλάδα είναι φτωχότερη από άλλε χώρε. Δεν είναι η πλουσιότερη χώρα τη ΕΕ. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε και 7 στου 10 εκατομμυρίων. Άρα, άρα, άρα, άρα λοιπόν, το να μου λέτε, τι πληρώνει προσωπικό γιατρό η Γερμανία, η Σουηδία, η Δανία, γιατί δεν παίρνει τα ίδια Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε τόσο πλούσιοι. Αυτά. Είμαστε η φτωχότερη χώρα. <laughs> Οπότε εδώ ακούσαμε τον Άδεν να λέει ότι χρειάζεται να κάνουμε συγκρίσει για τα μισθολογικά. Ο ίδιο όμω κάνει συνεχώ συγκρίσει για όλα τα υπόλοιπα. Προφανώ. Τώρα είμαστε φτωχοί. Έχουμε το βάλει κάτω το Βέλγιο, τη Σουηδία, τη Φιλανδία, τη Βρετανία, τη Γαλλία. Πιο πρώτοι, τα έχουμε πει από όλου. πάει. Όμω τώρα εδώ με του μισθού είμαστε φτωχοί. Τι να δώσουμε, δεν γίνεται να δώσουμε τελεία. Μην συγκρίνουμε. Ναι. Δεν γίνεται Όχι. να συγκρίνουμε ναι, στο αυτό. άλλο και να μην συγκρίνουμε σε αυτό. Κάτι Έσως δεν πάει καλά. Στου μισθού μην τα λέμε. Δεν υπάρχει, υπάρχει κανένα λόγο γιατί είμαστε φτωχοί χώρα. Οπότε οι μισθοί θα είναι. Πρώτοι στην υγεία, πρώτοι στην παιδεία. Θα είναι φτωχοί Να πάμε και στο Σίριζα σιγά Ε, όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ τη διάσπαση και όλο αυτόν τον χώρο. Α, α, α. Ο οποίο έχει στι τάξει του ρωμαλαίου μαχητέ του κινήματο. Το Αυτό είναι ο Αντώναρο. Και θα φανεί το αμέσω επόμενο διάστημα. Μόλι έρθει η πρώτη σφημομέτρηση, ναι. θα διαπιστώσουν όλοι ότι ο κόσμο έχει φύγει από εκεί. Φεύγουν ήδη χιλιάδε μέλη από όλε τι οργανώσει. Όχι μόνο οι 77 που υπέγραψαν ε, μέλη τη ο ΣΥΡΙΖΑ Bye-bye. Mm. Bye bye. Bye. <laughs> Πολιτικός όρος, Πολιτικός όρος Πάντο ο Αντώναρος Είναι ο ακτιβιστής αυτός που έπιωσε κεφαλοκλείδωμα <Ρε> Τον άλλο προβλήτωση Μπάτσο και τι ήταν αυτός ναι, ναι, Τον πορτιέρης αυτός Δεν ήταν πορτιέρης Αν της αστυνομίας <laughs> ήταν <laughs> <laughs> Τον έπιασε που να ξέρω ο Αντώναρος ποιον έπιανε κεφαλοκλείδωμα Δεν πειράζει δεν έχει σημασία Λεπτομέρειες είναι όλα αυτά Όταν το δίκιο σε πριν και όταν έρχεσαι με Από τα, τα, τα ναύματα τη Επανάσταση. Ε, καλά, δεν μπορεί. Ελέγχεται αυτό. Όχι. Μαζεύεται ο Ντόναλτ τώρα. Μα, τι ε, Και τώρα ξεκίνησε. Ναι. το, το χάσαμε. Με, με τον κασελάκι κανονικά. Ά, στο βουνό. Συνόμο, είχε... αυτό ήταν ο Ντόναλτ Μπάτσο εκεί. Ε... Τη ελληνική αστυνομία. Ε... Πολύ ψύχρεμο ε... για μπάτσο. Τι να κάνει. Ε, θέλω να πω σε αντίστοιχα γεγονότα. Είσαι... Έχει πάει τον κλόπ σύννεφο. Κάτω σε πορεία το ίδιο. Ήταν με πολιτικά. Είσαι αστυνομικό και σου τυχαίνει η βάρδια, η υπηρεσία δεν ξέρω τι να πα εκεί μέσα. Και βλέπεις γύρω σου να σφάζονται. Άλλοι ήταν κλεισμένοι στο πάνελ. Και το θεωρείς και λούφα. Κάτω, Ωραία, χαλαρά θα είναι. Έλα, Σύρι, τι, τι θα κάνει? Και, αυτά. και Απ' έξω. Χίλιο έχουν... α... απ' έξω. πάνω κλεισμένου, κλειδωμένου, δεν μπορούν να πάρουν μέρο. Άλλοι ήταν στο υπόγειο. Ο δεν το παίζει σοβαρός. Ο και και ε, ε, ε, ε, Αυτό. <laughs> αυτο... Πώ πάμε, Σάββατο βράδυ, σε και κάνουμε Έχει debate Το περισσότερο στο περιγεία. είναι η φάση. Να κάτσουμε για... στα απεργία να δούμε το debate. Ναι, γιατί. Έχει τελειώσει η το βράδυ. Ναι. Ωραίο κλείσιμο. Αγωνιστικό. Ναι, ναι, καλό, καλό. τέσσερι. Φάμελο, Πολάκι. Ποιο είναι ο τέταρτο. Γκλέτσο. Ο, ο πρώτο είναι. Οι άλλοι είναι ναι, ναι, okay. Να μιλάνε για την αριστερά. Ε, βγήκε μια δημοσκόπηση την παρουσίασε ο Α mm. και έχει τα ποσοστά όλων των κομμάτων Πεσμένο στο ΣΥΡΙΖΑ να ακούσουμε τώρα στο το ΚΚΕ είναι γύρω στο 8 κάτι mm. και έρχεται ένα άλλο κόμμα και έχει ίδια ποσοστά με το ΚΚΕ Στη δημοσκόπηση τη Real Pols αποτυπώνεται το πολιτικό σκηνικό στη σημερινή συγκυρία. Στην εκτίμηση εκλογική επιρροή, η Νέα Δημοκρατία διατηρείται σε σταθερό ποσοστό, στο 29,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 3,6%, με το ποσόκ σταθερά στη δεύτερη θέση, με 16,7%. Το Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 8,3%, η Ελληνική Λύση 7,5%, η Πλεύση Ελευθερία 4,7% και η Νίκη 2,9%. Η φωνή λογική που αυξάνεται ποσοστά τη βρίσκεται στο 8,3%. Η λατινοπούλου έχει όσο ακριβώ και το κουκέ. Τι δίνουν οι δημοσκοποίσει. 8,3 στο Κουκουέ, 8,2-3 όπω ακούσαμε εδώ, στη λατινοπούλου. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Αυτό Πολύ θέλω να πω. Λογικό. Ότι μπράβο, έτσι πρέπει, καλπάζει, το νιώθουμε στην κοινωνία. Όχι. Όπου και να πά, ένα ξυρισμένο πόδι θα δει. Λες, Όπου, εδώ έχει περάσει λατινοπούλου. Ναι, αυτό ακριβώ. Οπότε γι' αυτό το ανέφερα ότι καλπάζει μέσα σε. Τρει μήνε, τέσσερι, το κόμμα αυτό έχει φτάσει στο 8%. Δεν πιστεύω να υπονοεί ότι τη πρόχνει το σύστημα Ά, για, σατζόντα, για κάποιο λόγο Ά, για να και μετά να την πετάξει αντίρρηση από τα Κάνει τέτοια το σύστημα. Λέω, δεν πιστεύω να υπονοεί κάτι τέτοιο. Κάνει τέτοια το σύστημα. Δεν έχει αποδείξει κάτι Έχουμε τέτοιο. Στο προσε... Έχουμε βίντεο. Βίντεο όχι. Όχι, όχι. Έχουμε να προσάψουμε κάτι στο σύστημα ότι πουσάρει συγκεκριμένου ανθρώπου για να εξυπηρετούν και του θέλει ω δεκανίκια. Παίζουμε εσύ τα τελευταία 30 χρόνια το έχουμε ξαναζήσει. Δεν Ζεις, ή... έχω πρόχειρο παράδειγμα. Ναι. Δεν έχω πρόχειρο παράδειγμα. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Δεν έχουμε. Άρα γιατί να το κάνει για τη Λατινική Είναι γιατί... ρεύμα όλο αυτό. Όλοι το νιώθουμε στην κοινωνία. Μα αυτό ακριβώ. Όμω υπάρχει και ο Κασελάκη. Νομίζω μετά το χορό του Τραμπ που έκανε εκεί το ίδιο. Η Ρέντινγκ λέει: σοβαρή τελικά. Να την ψηφίσουν. Τι θέλω αυτή για πρωθυπουργό. Εγώ και καπιτόλιο θα την έστελνα. Κατευθείαν και να μείνει εκεί. Με την προβιά. Υπέροχη. Υπέροχη. Υπουργά να κλέβει νηπτήρε. <σίε> ο Έλλον Μάσκ το. <εδοί> <εδοί> Εδώ. Έτσι <γένι> άλλοι <εδοί> Θα γίνει υπουργό. <σίλυ> ο Έλλον Μάσκ είναι, έφτιαξε ένα υπουργείο εκεί παράξενο και το είναι οι δισεκατομμυριούχοι που θα πάνε να σχολιάσουν. Τι <Ρε> εγώ, θα γίνει υπουργό. Ο δισεκατομμύριο στο γίνει που δεν έχει ανάγκη να κλέψει. Ότι... Όπως και στην Ελλάδα. Τι <σίλυ> έχει ανάγκη τώρα ο καθένα κτλ. Να δει 30.000 το σήμα, δεν έχει ανάγκη να φάει από εκεί τίποτα. <σίλυ> <σίλυ> γιατί έχει τη ζωή του. Ναι. Ο Έλλον Μάσκ έκανε και κάποιε πρώτε δηλώσει. Τον έχει βάλει σε ένα υπουργείο για το μάζεμα κάπω του κράτου. Δεν Για την Γραφειοκρατία και την Αριστάνεια. Και είπε από του 400 οργανισμού κρατικού θα του κάνουμε 90. Μπράβο στην Ευρωπαϊκή! Νομίζω αυτό είναι καλό και για την ανεργία τη Αμερική. Ναι, θεωρώ ότι θα πέσει. Και γιατί πέσει αυτοί, αυτοί αυτό. νομίζουν ότι είναι επιχείρηση το κράτο. Και πάνε είναι εκεί νομίζουμε. τώρα, ναι, κανονικά Κανονικά. Okay. Το ψήφισαν, μπράβο, συγχαρητήρια. Καλά, θα περάσουν και αυτοί. Όχι, γιατί ένα ημίτρολο δεν φτάνει. Όχι. Με του δύο γίνεται ωραίο κόμπο. Και πόσο ωραίο είναι αυτό το σύστημα που ένα άνθρωπο, όπω ο Έλλον Μάσκ, είναι ο ιδιοκτήτη του Twitter, έχει τέτοια οικονομική ισχύ που στέλνει ο ίδιο δορυφόρου. Ένα άτομο στέλνει δορυφόρου. Να είναι ο πλουσιότερο στον κόσμο. Το ξέρω. Πόσο δίκιο και σωστό ακούγεται αυτό να συγκεντρώνεται σε έναν άνθρωπο τέτοια ισχύ, όχι μόνο οικονομική. Και πόσο μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να διαχειριστεί τέτοια ισχύ και πως μετά δεν θεωρεί όλο τον πλανήτη παιχνίδι. Ε, τι θα τον κάνει. Να το. Πόσο ωραίο είναι αυτό πολύ θέλω πάρα να πολύ πω. ωραίο βέβαια. Μέσα σε όλα τα ωραία είναι και αυτό που λέει. Θα... το με αυτό να είσαι την επιλογή λέσαι εντάξει χειρότερη θα πάμε στον Άρη. Βαριέσαι, ναι. Έχετε λεφτά Άρη, δεν έχει τίποτα. Τι, εδώ τι θα έχει λίγο. Καταρχά δεν βρέχει τον Άρη. Εδώ το μόνο θα βρέχει. Ναι, πλημμυρικά φαινόμενα. Όποιο έχει τίποτα. τίποτα θα ζει. Λοιπόν, πάμε στον Άρη, μπορεί να έχει ξηρασία εκεί. Πάμε πού. στον Άρη για καφέ. Ναι. Με τα κόμματα, ε, χωρίζουν οι φιλίε. Πώ τολγεί η τριφίλη τότε. Δεν χαρά λέει φιλίε, ρε μαλά για τα για κόμματα. Για τα κόμματα, λοιπόν, άκου τον κασέλακι. Ίσως να έχει, έχει συνεννοηθεί με την κυρία Γεροβασίλη, για να μην έχω δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Δεν, δεν γνωρίζουμε ποιε είναι οι προθέσει. Έχει κάτι τόσο κακό το πόθεν έσχισε μέσα που θα φύγετε από τη χώρα, κύριε Κατσουάνα. Ο κύριο Πολάκη θα λάβει την ε, νομική μου απάντηση στι αμέσω επόμενε μέρε. Αν νομίζουν ότι μπορούν να πετάνε λάσπη επειδή δεν κατανοούν πώ συμπληρώνεται η αρχική δήλωση περιουσιακή κατάσταση, επειδή έχουν δήθεν βρει ότι ήμουνα στη Ναυτιλία έξι μήνες πριν γίνω ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μα προφανώς και ήμουν δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό αυτό λοιπόν το μόνο εύκολο είναι να προσπαθήσεις να δημιουργήσει μια θολούρα και μετά μια προσδοκία επίση έπισε πολλά μηνύματα με αποκαλία πατεώνα σε πάρα πολύ κόσμο θα πάρει την απάντησή του και θα μάθει εδώ, εδώ ο Κασελάκης το πω, το πω ναι. Ναι. ο Κασελάκης για τον Πολάκη θα κινηθεί δικαστικά Ακού, ακούσαμε τώρα εδώ γιατί ο Πολάκης λέει διάφορα. Αυτά θα τα Σίγζα κάνει. Είδα. Δεν κάνω ψυχή. Είμαστε εδώ. Πολλάκι κασελάκι. Αυτά τα κάνει τον Πολάκι που είναι η ψυχή του. Και εννοείται ότι ο, ο Παύλο είναι δίπλα μου και θα είμαι δίπλα του. Και όταν νομίζουμε ότι προσβάλλει ο εκπρόσωπο τύπου τη κυβέρνηση και ο τους του υπουργό είπε ότι έχει ψυχή Πολάκη Λέω, καλά κάνω κι εγώ ψυχή Πολάκη Τι είμαι τίμιο άνθρωπο. Άντε κι εσεί να είχατε. Μακάρι να έχατε κι εσεί ψυχή Πολάκη Θα πάει την ψυχή του στο δικαστήριο, θα την κάτσει στο σκαμνί oh, man. Πού φτάσαμε. Τι είναι, Βίλ. Τί... Ένα χρόνο γνωριμία και κοίτα πώ φτάσαν απέναντι στα στρατόπεδα. Και μπορεί να βγει ο Πολάκης και μακάρι πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ. Ε, δεν ξέρω. Δεν ξέραμε φοβάμαι. Έτσι μα Βλέπω τον άλλον τον τραγουδιστή. Τον, τον, τον, τον κλέτσο. Το φάμελο. Τον αδερφό Οκ. Ωραίε επιλογέ. Αν βγει Πολάκη. Ε, ε, τα εντάξει. κέφια του Θεού που παίζει με τη χώρα Εγώ... είναι. Θα αρχίσω τα διαφημιστικά. Αν σα πάρουν τηλέφωνο και σα ρωτήσουν ποιο ψηφίζουμε, θα πείτε πολλάκι. Εννοείται ψηφίζουμε. Ας θα αρχίσουμε πολλάκι. καμπάνια και γκλέτσο, βέβαια. Παίζω και γκλέτσο, απλά το φοβάμαι δεν είναι τόσο. Πολλάκι θα είναι καλύτερο. Πολλάκι Θανε... στην Βουλή πρόεδρο. Θα καλύτερο, απέναντι να τσακώνονται και να είναι στα δικαστήρια. Θα σελάκι θα είναι στη Βουλή. 20 το πούλο από πάνω. Το βλέπεις ah. στη ώρα επεξέληση Και Πάνος Κιάμος στην ηχογράφηση Στο τρελοκομείο <laughs> <ε? laughs> <laughs> Μπορεί Αν λοιπόν. το μεγάφωνο της βουλής ο Πάνος Κιάμος <laughs> στο, προεδρείο. στο προεδρείο Μπαίνοντας θα ακούγεται πως έχει κάτι Air Condition κουρτίνες που και φου <laughs> ναι, ναι. Που Αλλάζει μέσα <laughs> την ατμόσφαιρα Έτσι θα περνάς από ένα Κιάμου γρήγορο στο τρελοκομείο Ζαπ, μπει και σου μπαίνει το αυτό χρόνο μέσα. Μέσα. η ρόμπα Που κουμπώνει πίσω Και Εδώ... θέλω κλητήρα στη Βουλή, σαν να σου πηγαίνει νερά σου Δεν τα χέρια πίσω, ναι. ναι, ναι. <laughs> Έχω βάλει μαξιλάρια στους τείχους, να μην κινδυνεύσετε Λοιπόν, <laughs> με αυτή την ωραία εικόνα πάμε να ακούσουμε διαφημίσει. Εδώ λοιπόν, Ελληνοφρένεια της Πέμπτης Όσοι δεν το καταλάβατε από τα προηγούμενα αστεία είναι της Πέμπτης Είναι της Πέμπτης, θα έχουμε καλεσμένο Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν εκπαιδευτικό Mm. Διδάσκει τα παιδιά μας που λέμε Το Ζουράρι Όχι, <laughs> Όχι. Τη Λουκά <laughs> Ούτε, Ούτε. Ούτε. Δεν Διονύση δεν ακούς Τον ακούω τον ακούω ναι. Είναι Συνέχεια προβοκάρει συνέχεια. συνέχεια Δεν μου μοιάζει η φωνή με Λουκά <laughs> δεν <είναι>. Για πες μου <laughs> λίγο σίξ, σίξ σίξ να καταλάβω <laughs> καλησπέρα, καλησπέρα Καλησπέρα Διονύση Δουράκη, είναι καθηγητής Πού είσαι καθηγητής Είμαι στη Χαλκιδική Είμαι και, είμαι και μέλος του ΔΕΣ της ΕΛΜΕ Χαλκιδικής, σε τρία σχολεία, συμπληρώνω ωράριο. Τι με, ειδικότητα? Είμαι, είμαι μηχανολόγος, η οργανική μου είναι στο υπάλλη της Αρναίας, κάνω μάθημα στο γυμνάσιο της Ιερισής και στο γυμνάσιο της Κρατονίου επίσης. Το Διονύση τον ξέρουμε από τις Κουριές ναι. να πούμε. Ναι. Ε, πολλά τον χρόνια, αγώνο. Παιδιά, πολλά χρόνια πριν. και πολλά χρόνια αγώνων ε, ναι, ναι, για την εξορίξει Εκεί πέρα είχαμε πάει και στην αυλή, Έχουμε πάει στην Ήρυσο, έχουμε επισκεφθεί Τον έχουμε ξαναβγάλει σα κουριέ, τώρα τον βγάζουμε σαν καθηγητή σαν γιατί καθηγητή. το ελληνικό κράτο Οι η του σα κυνηγάνε. Το ελληνικό κράτο έχει βαλθεί να αποδείξει ότι ο αυτορχισμό του δεν έχει τέλο. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση ε, δεν σταματάει να μα κυνηγά. Προφανώ για του λόγου τη. Ε, γιατί δεν το κεφάλι. Είναι πολύ απλό. Ε, επίσης κάνετε και κάτι που δεν θα ήταν ευφρόνιμο για την εποχή. Για πες συγκεκριμένα γιατί δεν δε ξέρουν όλοι. Και θα ήταν καλό να τα και όχι να τα ανοίγετε. Ε, ακριβώς. Εμείς τώρα εδώ συμμετέχουμε στην απεργία εποχή την οποία έχει προκηρύξει το σωματείο μας η ΟΛΜΕ και είναι ενάντια στη δίθεν αξιολόγηση του που θέλει να περάσει το Υπουργείο. Αν θέλετε παιδιά μπορώ να σα πω δύο-τρία έτσι λόγια πολύ... Περίμενε πρώτα. Τα αιτήματα είναι ή το πλαίσιο είναι ενάντια στην αξιολόγηση του Υπουργείου. Αυτό είναι μόνο? Ε, η απεργία αποχή έχει να κάνει με την αξιολόγηση έτσι όπω πάει να την κάνει το Υπουργείο και με αυτά τα τερτύπια που πάει και κάνει. Ε, έχουμε ένα κυνήγι τώρα ουσιαστικά εδώ και 4-5 χρόνια με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ε, και προσπαθεί με διαφόρου εκεί να μας πατήσει πάνω στο κεφάλι που λέμε. Ποιοι είναι αυτή οι τρόποι, τρόποι δηλαδή το, το κυνήγι πώς εκφράζεται. Το κυνήγι έχει να κάνει με το ότι πολύ πρόσφατα εδώ στη Χαλκιδική συνάδελφοι μεταξύ των οποίων και εγώ έχουμε λάβει πειθαρχικό, ε, ότι περνάμε παραπομπώμαστε σε πειθαρχικό διότι τι κάναμε λέει, το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα είναι ότι δεν συμμετείχαμε στην αξιολόγησή τους Ε, και χωρί καμία ΕΔΕ, χωρί καμία προκαταρτική έρευνα, τίποτα, μα περνάνε κατευθείαν. Δηλαδή, παρανομούν και με του ίδιου του νόμου και αυτού που έχουν κάνει ε, με αποκλειστικό σκοπό να μα εκφοβήσουν και να μα εκβιάσουν. Άρα, Έτσι, είστε, ποιά, είστε κάποιοι καθηγητέ, φαντάζομαι θα είναι και σε, σε άλλε περιοχέ τη χώρα, δεν θα είναι μόνο στη Θαλική. Έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγε μέρε από τη Μακεδονία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά. Αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο με την δευτεροβάθμια, με τους καθηγητές, έχει να κάνει και με την πρωτοβάθμια και με τους δασκάλους, όπου ο αγώνας μας είναι φυσικά κοινός, ως κλάδος είμαστε μαζί. Ε, έχει ξεκινήσει από τη Χαλκιδική, είμαστε ήδη 8 συνάδελφοι που έχουμε λάβει κλίση σε πειταρχικό. Ε, από ό,τι μάθαμε τώρα τις τελευταίες ώρες είναι άλλοι 3 και έρχονται συνέχεια πειθαρχικά. Για να μα εκφοβήσουν, φυσικά. Επειδή δεν παίρνετε μέρο, δεν πήρατε μέρο, αρνηθήκατε στην αξιολόγηση. Τι είναι αυτή η αξιολόγηση, Και γιατί εσεί δεν θέλετε, Γιατί πάω... πολλοί κόσμοι που μα ακούει τώρα θα Ακριβώς. πει, Μα γιατί δεν θέλουν αυτοί οι δημόσιοι Σωστό. υπάλληλοι που του πληρώνουμε εμεί να ναι. αξιολογηθούν. Όλοι αξιολογούνται. Πάμε είναι το μόνιμο μότο. Σωστό. Πάμε να δούμε τι είναι αυτή η αξιολόγηση, Και εγώ θα χρησιμοποιήσω τα λόγια τη Υφυπουργού Επαιδεία. Τη Αμερική, την περίοδο του George Bush 92-94, τι είπε μετά, αφού έγινε η αξιολόγηση. Σήμερα δεν πιστεύω, λέει, πω η αξιολόγηση ή η επιλογή σχολείου μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα τη εκπαίδευση όπω είχαμε ελπίσει. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση μετατράπηκε σε εφιάλτη για τα σχολεία. Η τρέχουσα έμφαση στην αξιολόγηση έχει δημιουργήσει στα σχολεία μια τιμωρητική ατμόσφαιρα. Η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθούμε αναστατώνει τι κοινότητε, κατεδαφίζει σχολεία και ξαπατά του μαθητέ. Αυτό για τους λάτρεις εκεί που τους αρέσουν τα μοντέλα της Αμερικής. Ποια ήταν η εμπειρία εκεί που έχει εφαρμοστεί τη συγκεκριμένου τύπα αξιολόγηση γιατί φυσικά είναι οι οδηγίες τόσα συγκεκριμένες για να περαστεί η αξιολόγηση. Αυτό και στην Αμερική. Ένα... Εδώ Ακριβώς. τι θέμα έχουμε. Ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ίδιο πλαίσιο. Θα σα εξηγήσω επιγραμματικά το τι είναι η αξιολόγηση. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να, επικοινωνιακά τι να κάνει ενώ το μεγάλο πρόβλημα είναι η υποχρηματοδότηση της παιδείας ε, οι, οι πολύ κακές σχολικές μονάδες ε, η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού και φυσικά του προσωπικού φτάνουμε κάθε χρόνο το Υπουργείο να ε, κάνει προκήρυξη για 50.000 αναπληρωτές οι διορισμοί γίνονται με το σταγονόμετρο εμείς διοριστήκαμε η δικιά μου η φουρνιά μετά από 12, 13 και 14 χρόνια αδιοριστείας ναι Δηλαδή συνάδελφοι οι οποίοι είχαν 15 χρόνια στα σχολεία. Να θυμηθούμε ποια είναι τα χρόνια εκείνα, είναι τα μαύρα χρόνια των νημονίων όπου εμείς βάλαμε πλάτη σε περίοδους όπου τα παιδιά ζαλιζόντουσαν και πέφταν κάτω γιατί δεν είχαν να φάνε, δεν είχαμε φωτοτυπίες να βγάλουμε στα σχολεία μας, δεν είχαν θέρμα σε τα σχολεία μα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ συμβαίνουν αυτά, ξεκίνησε να πει τι Με, κάνει ναι. το Υπουργείο. Ενώ το έχουμε Υπουργείο όλα αυτά τα κάνει. θέματα τα βγάζει εκτός όλα αυτά από την αξιολόγησή τους, δεν βάζει μέσα στην αξιολόγηση την κατάσταση σχολικών μονάδων, τι χρηματοδότηση υπάρχει, δεν μπαίνουν κοινωνικά κριτήρια, δεν... και, και φυσικά, τι αξιολογεί δηλαδή το Υπουργείο. Α, α, ε, γίνεται ένα θέατρο του παραλόγου, δηλαδή επιστρέφουν στον επιθεωρητισμό, τον οποίο το ξέρουμε, νομίζω ότι οι παλαιότερε γεννές μπορούν να ανακαλέσουν ποιο ήταν ο, ο επιθεωρητής, και ε, επιλέγουν δειγματοληπτικά, να πάρουν κάποια πράγματα και να πούνε ότι ναι με αυτά τα, τα στατιστικά λοιπόν, θα βγάλουν τα συμπεράσματα. Ε, λοιπόν, Αυτό που θέλουν είναι να φτιάξουν δικά τους συμπεράσματα, δηλαδή να πάρουν θα το λέγαμε ενοχοποιητικά στοιχεία. Εξεολογούν δηλαδή, δηλαδή καθηγητές το πώ διδάσκουνε. Ε, ναι, μπαίνουν υποτίθεται μέσα οι επιθεωρητές, σε 45 λεπτά να καταλάβουνε τι οι επιθεωρητές. Το πώς κάνουμε μάθημα Τι σχέση έχουμε εμείς με τους μαθητές μας, τι είναι μετρήσιμα με αυτά. Δηλαδή είναι, είναι, τι είναι μηχανή, να πάνε να τις αλλάξει λάδια και, και να, να δει αν γίνεται καλό το σέρβις. Όλα Είτε... αυτά είναι τόσο τυπολατρικά. Όταν έρθει ο επιθεωρητής ε, θα είναι όλα αλλιώς. Και, <laughs> δεν θα, δεν θα σχηματίσει η κανονική εικόνα. Ακριβώς και αυτό που θέλουν είναι να σπείρουν ένα κλίμα εκφοβισμού στα σχολεία. Ουσιαστικά θέλουν δάσκαλους κεφτούς και, και υποταγμένους και όχι ελεύθερους και δημιουργικούς. Αυτό είναι το πρόβλημα εμάς. Δεν μας ικανοποιεί η σημερινή κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία διότι υποφέρει πραγματικά το δημόσιο σχολείο από την υποχρηματοδότηση. Οπότε είναι, μας έρχεται στα αυτιά πολύ υποκριτικό να θέλουν να αξιολογήσουν εμάς βγάζοντα απ' έξω όλο το άλλο πλαίσιο. Είναι δηλαδή, παρουσιάζονται Ω και καλά οι μεταρρυθμιστέ, αλλά στην ουσία τι έχουν κάνει, έχουν απορριθμίσει και την παιδαγωγική διαδικασία και τη συλλογική λειτουργία των σχολείων. Έχουν απαξιώσει του συλλόγου διδασκόντων τη δημοκρατική του λειτουργία, έχουν δώσει υπερεξουσίε στους διευθυντέ και φυσικά έχουν τοποθετήσει τα δικά του πρόσωπα στι κέρδε θέσει. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία την έχουν φτιάξει και φυσικά τα μίντια παρουσιάζουν μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού ότι έχουν καλλιεργήσει εδώ και πολλά χρόνια παρουσιάζουν τα πράγματα όπως τα θέλουν ε, εμείς λέμε ότι από την αρχή ο όρος αξιολόγηση που χρησιμοποιούν είναι παραπλανητικός δηλαδή οι κυβερνήσεις τι κάνουν χρησιμοποιούν κάποιες ωραίες λέξεις πράσινη ανάπτυξη και το όρο που θα έρθει η πράσινη ανάπτυξη και είναι τελευταίος αντίθετο ανταγωνισμός είναι... ένα ευρύτερο Ακριβώς. ανταγωνισμός Ελεύθερη Ένα... οικονομία. Απευθεία αναθέσει. Αυτό ακριβώς. είναι στην πράσινη ανάπτυξη. Και θέλουν να κάνουν επιχειρήσει στα σχολεία. Εμεί δεν θα αφήσουμε τα σχολεία να γίνουν επιχειρήσει. Και ούτε είναι η, τα σχολεία το πεδίο που θα εφαρμόσουν αυτέ τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ. ώστε να, κατηγο, να κατηγοριοποιήσουν τα σχολεία, να βγάλουν καλά και κακά σχολεία, καλού και κακού εκπαιδευτικού. Γιατί θέλουν να τα φτιάξουν αυτά τα στοιχεία. Ναι. Τους ξέρουμε. Οπότε σε είναι... αυτό αντιδράτε και γι' αυτό σας έχουν καλές εμείς, εμείς κάνουμε το πολύ απλό. Το Σωματείο μας, μας έχει προκηρήξει νόμιμα με την απεργία αποχή, Συμμετέχουμε ως απεργί. λοιπόν εκεί και επειδή συμμετέχουμε ως απεργί, το Υπουργείο μας τιμωρεί περνώντα μας Σε πειθαρχικό, χωρί καμία διαδικασία. Ούτε δε, ούτε. Δηλαδή δεν κρατάνε τα προσχήματα. Δεν χρειάζονται προσχήματα. 41%. Δεν χρειάζονται προσχήματα. Ε, το αναθέσαν το σήμα αυτό το, το, το καραγκιό Λίκη 30 χιλιάρικα. Απευθεία ανάθεση. Ενώ πριν ήταν ο διαγωνισμό με 8 χιλιάρικα. Τι συζητάμε, τι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή που δεν χρειάζονται τα προσχήματα. Ακριβώ. Και το ζητούμενο είναι. Πλάστιγ ear όλα αυτά. Ακριβώ. Και το ζητούμενο είναι ο έλεγχο των εκπαιδευτικών. Να του ελέγξουμε. Θα αποσταθεροποιήσουμε το σχολείο, θα τους γεμίσουμε άγχος και ανασφάλεια, γιατί όταν λοιπόν έχεις ε, μια κατάσταση τέτοια στα σχολεία, δεν μπορείς να είσαι τιμιουργικός. Ο ελεγχόμενος πάντα είναι υπόδουλος, τόσο ναι, απλά. Α, Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι κάποια πράγματα δεν είναι μετρήσιμα. Δεν είναι μετρήσιμη η σχέση που έχουμε εμείς με τους μαθητές μας. Ε, βλέπετε ότι και αυτή την κλιμακούμενη βία, η οποία φυσικά τα μήντια... Την παρουσιάζουν το δικό του τρόπο. Ε, βλέπετε ότι ό,τι να συμβαίνει στο δημόσιο σχολείο, με κάποιο τρόπο προσπαθούν να ρίξουν το, το ανάθυμο στου εκπαιδευτικού. Έτσι είναι, είναι. ένα σύστημα αντίδραση όλο αυτό που είναι διαπλεκόμενο με μέσα ενημέρωση και συγκεκριμένε τεχνικέ. Και να ρωτήσω ό, το, το πολύ απλό. Όταν οι άνθρωποι υφίστανται ασφάλεια, βελτιώνονται. Όχι είναι η απάντηση. Οπότε εσεί κάνετε αυτά που κάνετε. Ακριβώ. Συνεχίστε. Έ, έχουμε μια διαμαρτυρία εδώ στον Πολίγυρο. Έχουν συμπαρασταθεί ευτυχώς και γονείς, είναι και μαθητές, έχουν έρθει και οι οικοδόμοι της Καλκιδικής και τους ευχαριστούμε. Ο μόνος τρόπος αυτό που λέμε και το τονίζουμε εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι ε, μόνο μαζί και όλες οι κοινωνικές ομάδες μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση σε μία πολιτική η οποία έχει, είναι πολυσχιδής και χτυπάει σε πολλά μέτωπα, αλλά... Υπάρχει κάτι κοινό. Έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική και μια συγκεκριμένη στόχευση. Αυτή λοιπόν τη στόχευση εμεί δεν πρόκειται να, να την αφήσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε. Δεν θα, δεν θα επιτρέψουμε στον αυτοσεβασμό μα. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τα παιδιά μα. Πώ θα okay, κοιτάξουμε και τα παιδιά μα. βάλει τελεία. Δεν βάζει τελεία. Το έχετε όλοι εσεί οι κινηματικοί. Αρχίζετε και δεν τελειώνετε ποτέ. Έχει δίκιο. Θέλετε να τα πείτε όλα. Σοπαίνω. Μπράβο. Τι τα να πάνω. κάνει ο άνθρωπο. Του μια ευκαιρία Λες και τον βγάζουν τα κανάλια να πει το πόννο. Σιγάμι τον το βγάζουν τα κανάλια. Mm. Να ήταν στη ΔΑΠ να τον βγάζετε κανέναν. Μπε στη ΔΑΠ τώρα, στα γεράματα, δεν βαρκέσαι. Επέλεξε δρόμο. Τι περιμένει τώρα. Ωραία και πού από κάμια χαραμάδα, αν ακουστεί. Λέει στη Λέ, πώς... ΔΑΠ να χαρεί και ο Πιερακάκη. Είστε όμω η καλή μα χαραμάδα και σα ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε Πά... και εμεί. Να είστε καλά. Το να είστε πώς... καλά εκεί πάνω. Αναπνεύστε καθαρό αέρα τη Βορρείου Σα ευχαριστούμε και εμεί. Όλα... σε επικοινωνία, ό,τι άλλο είναι. Καλά κουράγια, Γιάννησή. Καλή συνέχεια, καρά κουράγια σε όλο τον κόσμο που αγωνίζεται, σε όλο τον αγωνιζόμενο κόσμο. Ε, κάποια στιγμή που θα πάει θα το τελειώσουμε όλο αυτό. Το μαύρο <laughs> το υποστάδι. Okay. Ευχαριστούμε πολύ όλα, παιδιά. Ευχαριστούμε για όλα, ευχαριστούμε πολύ. Για Γεια σας, καθηγητής Διονύσης Δουράκης για όλα αυτά που αντιμετωπίζουν πάνω στη Χαλκιδική αλλά είναι και σε άλλες περιοχές τη χώρα. Τώρα τι γίνεται, πώς γίνεται ο δημόσιος διάλογος στη χώρα. Αν αυτό πάρει, σηκωθεί το θέμα, Θα, το, θα βγουν οι υπουργοί και θα βγουν και οι παπαγάλοι οι δημοσιογράφοι και θα λένε δεν θέλουν την αξιολόγηση εκπαιδευτική. Ναι, ναι. Εδώ, όπω ακούσαμε, αξιολογείται ο εκπαιδευτικό, όχι όμω το σύνολο του σχολείου. Μπορεί να είναι να καταραίει, να πέφτουν τα βάνια στα κεφάλια, να μην έχει τζάμια, να μην έχει καλόριφερ. Δεν αξιολογείται αυτό. Αξιολογείται ο καθηγητή πιο πολύ ω φόβητρο για να υπακούει σε όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι. και να ανέχεται όλα αυτά τα ναι, Ο δημόσιο και... διάλογο θα, θα φύγει από αυτό και πολλοί γονεί θα λένε θέλουν να αξιολογείται. Ο καθηγητή μου, γιατί και εγώ στη δουλειά μου αξιολογούμε, αλλά όμω το σχολείο είναι ρημάδι. Κοίτανε στα δεν κρεμμύδια. Συζητάει, τα παιδιά του στέλνουν στα και κρεμμύδια. κανεί το, το σχολείο ρημάδι, γιατί δεν μπαίνει στην ατζέντα του σχολείο ρημάδι, παρά μόνο να πε τα βάλια στα κεφάλια. Μόνο τότε. Ναι, ε, Όσι, που το έχουμε δει κι αυτά. Που το έχουμε δει, ναι. αλλά μόνο ε, σπασμωδικά, ως του φακιά στον αέρα θα συζητηθεί η ουσία των πραγμάτων. Όχι κανονικά. Και τώρα οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν και καλά κάνουν. Θα κλείσουμε με τραγούδι. Προχθέ από τη ζωή Μιχάλη Πολύ σεμνός και πολύ σημαντικός ε, στιχουργός το συνάδελφο του Καμπανέλου Ναι, του Καμπανέλου Θα ακούσουμε εδώ, θα σας αφήσουμε με ένα τέτοιο τραγούδι Το ξέρω, το όλοι και πολύ αγαπημένο σε μουσική Παπαδημητρίου και ο Γεράσιμος Ανδριάτος Ανδριάτος ε, Τραγουδάει, εμείς θα υπόλοιπα αύριο Γεια Σαμί μα λίγη, αλλάξαμε κέφει